Ella, kolosalna. Ella, moraki mu. Czas mini Arki zanbięstą, ναι. Ella, moraki mu. Στομανέ, καπιτώνε. Εξαιρετικά! Έλα, Δημητράκης είμαι λοιπόν. Αυτό... Δημητράκη, τι κάνει. είναι καλά. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Πρώτον, τι το αδονεί ότι θα κάνουνε παρεμβάσεις στην αγορά. Σχεδόν πια η μισή μας δουλειά την ημέρα στο Υπουργείο είναι ο έλεγχος αγοράς. Πάει το lse φέρ, πάει το lse Πάνε να πούμε η το που ρυθμίζει την αγορά. Τι κάνουν είναι Αυτά είναι ε,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 θέλει μερικά πολύ βασικά σημεία του φασισμού αυτά με αγάπη Δημητράκης Για σου Δημητράκη ακούω τώρα τι ακούω το... την αγάπη και δεν ακούω τις κεφαλές Αυτό, τι ακούς. <χει> Ακούω το μήμα τη κοπέρας από τη Σουηδία και πολλά του βεβαιώσε αυτά που λέει. Τους έχουν πουλήσει τόσο την Αμερική που την πιστέψανε. Υπάρχουν ακόμα και μαγαζιά στο αντίστοιχο σύνταγμα, σχετικά που πουλάνε θαρμένα Αμερικάνικα λιβάης και κάνουν ουρά για η για να τα πάρουνε. Αυτά για αυτούς που την είπαν την κοπέρα, που την Όπλη. Τώρα εγώ ήθελα να πάρω το άλλο γιατί, για, το άλλο γιατί πάντα να κάνω ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο έχει, Τον όχρο που μαζεύτηκε εξωτερικό σπίτι τη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δρούνε και αποφασίζουν γιατί δεν σκέφτονται, μόνο με το υποσυνείδητο. Οπότε, ό,τι και να του πει, δεν πρόκειται να δεν είναι ένα τείχο αδιαπέραστο. Για του υπολείπου όμω, κάθε δολοφονία, ακόμα και αυτή που φαίνεται πολύ ακραία στα αυτιά μα και στα μάτια μα και τόσο παράξενη και εκτό των κανόνων μα, δεν έχει μόνο ω υπεύθυνη την άμεση δράση και την οικογένειά τη. Όλοι μα έχουμε λίγο το μερίδιο μα. Γιατί τρία χρόνια αυτή η γυναίκα δεν έκανε, έκανε όλα αυτά που τα οποία την κατηγορούν, που το πιθανότερο είναι και φαίνεται ότι τα έκανε. Ήταν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 Αυτό που έκανε. Αυτό να σκεφτούμε λίγο. Καταφέρα... Επίση, θα μπορούσε ήδη να έχει εξαφανιστεί κιόλα από Ελλάδα, Ού, είχε την άνεση. Ού, ναι, εννοείται. Ότι άμα το έχει σκεφτεί δηλαδή και δεν ήταν μόνο ε, η έκφραση της της τη ψυχασταίνη και αυτή του. Το, δεν ξέρω, δεν ξέρω πώ να το χαρακτήσω. κοινωνιοπαθή, είναι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω τι είναι. Θα μπορούσε απλά να τι κάνει. Δηλαδή, άμα ήταν με κάποιο άλλο σκοπό το έγκλημα, mm. θα μπορούσε απλά να την έχει κάνει και να είναι οπουδήποτε. Ναι, εννοείται. Και να μην το καταλάβει κανεί. Έλαρε το παιδάκι του άλλωστε σε Κυψέλλιτζα τη υπέτει και δεν το ψάξαν ποτέ για πέντε χρόνια. Mm. Τι μου λε τώρα. Με θυμάσαι ρε πού... Μ, Προσπαθώ να σε ξεχάσω Αλλά δεν ξεχνιέσαι εσύ Πού να ξεχνιέσω το. Φάε... Οι μαλαίκες δεν ξεχνιόνται Οι μαλαίκες μένουν ανεξίκλοι καθίσεις, στη μνήμη Να θα, θα έχετε ρεπορτάζ κατευθείαν από το γραφείο του Κούλη Από τη δικιά σας την αριστερά Τη βολεμένη προτιμώ την αριστερά Του Αλέξη Ναι ναι του Αλέξη που ξεβολεύτηκε Πα... Τώρα όχι μα... Ποιες, ξεβολεύτηκε και ξεβόλεψε και ολόκληρο λαό, τα θυμόμαστε όλοι Αυτά είναι Μακάρι, Αλέξης, ουμπεράλε. Όλη Τσίπρα, όλη Τσίπρα Τουρου του του Αλέξη, γερά Πούλα, τα Α, εντάξει ο καθένας από το πτυκίτου. του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 Σπουδάζουν πέντε διαφορετικέ ειδικότητε σε αυτέ τι σχολέ, πλέον χάνουν σχεδόν όλα του τα επαγγελματικά δικαιώματα και είτε θα γίνουν απλά εκπαιδευτικοί τεχνικών επαγγελμάτων, είτε θα έχουν μόνο κάτι δικαιώματα ηλεκτρολόγων. Δηλαδή, ουσιαστικά υποβαθμίζεται το πτυχίο των παιδιών που ήδη έχουν δει επιλέγοντα τη συγκεκριμένη σχολή, υποβαθμίζεται 50% τουλάχιστον. Το, το... Υπουργείο ξέρει, συγγνώμη, ε, δεν ξέρει καλύτερα, ξέρει και Να πούμε λοιπόν τι ξέρει και η, κεραμαίος. η κεραμαίος, λοιπόν έχει βάλει και όχι η από γαυρό γουλεγού. Γίνει αυτά. Έχει μπει το κτίριο τη Ασπέτε. Στο... Είναι προ εκμετάλλευση και ω γειτονικό στα Μολ. Θα σου πω, είναι δίπλα από το Μολ. Αν δεν κάνει επέκταση του σχολείου, τι θα κάνει. Επέκταση του Μολ. Βέβαια, δίπλα από το Μολ είναι και του Παιδείας. Είναι το Υπουργείο Παιδεία. Μήπω να ναι, κάνουν ναι. το parking και μια επέκταση και στο Υπουργείο Παιδεία. Τι το θέλουμε. Να γίνει και το Υπουργείο Παιδεία Μολ, λέω εγώ. Αυτό. Ευκαιρία είναι. Έτσι καλώ είναι ήδη. Ναι! Έλα, δεν ακούγεσαι! Δεν ακούγομαι! Περίμενε, περίμενε, περίμενε! Εσύ έκανε μαλακία! Βγήκα λίγο παρά έξω μου, ωραία! Παρά έξω από τι? Ε, από εκεί που ήμουνα! Πού ήσουν? Μέσα στο, στο πλοίο! Στα μπάρια! Ε, εγώ, όχι στα μπάρια, αλλά μέσα σε δωμάτιο! Έχει ζέστα στο μπάρια! Δεν ήμουνα στα μπάρια! Ά, στο δωμάτιο. στο δωμάτιο έχει ζέστα! Έχει ζέστα! έχει ζέστα. Τώρα που είσαι, ταξιδεύει! Τώρα όχι! Πού είστε, σε λιμάνι, στη θάλασσα που είστε! Σε λιμάνι, σε λιμάνι! Σε ελληνικό λιμάνι! Σε ελληνικό λιμάνι! Πού ε, δεν το λέω! Θέλω να πετάω Ναι, <laughs> σε μένα αρέσει. Όχι, δεν το είναι, καράβι. Δεν, δεν, είμαι, δεν είμαι του ΝΑΤΟ καράβι. Άσε που είναι και κόκκινο. Τι πέταξε. Τι σε κόκκινο. Ρώσικο είσαι. Σε ρώσικο, έχουμε το σύνοδρο πάνω πάνω. Κάστο yeah. διάλογο, δεν τρέπεστε, παλιό κουμούνια. Παλιο κουμούνια. Να σου πω, ρε φιλέ, θέλω να κάνω ένα σχολείο για τα έσχη που γίνανε στην πάτρα έξω από το σπίτι τη γυναίκα αυτή που σκότωσε το παιδί τη. Όπω κατηγορείτε. Και θέλω να πω σε όλου αυτού που στήσαν δίσεν λαϊκά δικαστήρια, τα λαϊκά δικαστήρια που στηθήκανε κάποτε δεν ήταν όχλο. Ήταν λαϊκά δικαστήρια κανονικά δικαστήρια. Δεύτερον, η θανατική καταδίκη που ζητάνε πολλοί κατεβάζει την κοινωνία στο επίπεδο του δολοφόνου. Εγώ δεν θα ήθελα να ανήκω σε μια κοινωνία που σκοτώνει από εκδίκηση. Αυτοί όμω είναι άλλο... το ίδιο πρόβλημα. Αυτή μια χαρά Ωραία. θέλουν να ανήκουν ε. σε αυτή την κοινωνία Εντάξει. και μια χαρά ε. βλέπουν τον εαυτό του όμοιο με την φόνισα των παιδιών. Ακριβώ. Εγώ... Γιατί όταν ζητάνε θάνατο έξω από το σπίτι τη για αυτήν και του συγγενεί, τι θέλουν να γίνει. Να... Θάναν... Θάναν... Θάναν... Το ίδιο με αυτήν. Ακριβώ. Κάτι άλλο πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί, αν δεν το θέσουμε ότι έρχεται η θανατική καταδίκη και την εφαρμόζουμε κτλ. Ποιο θα κάνει αυτό το πράγμα. Ποιο θα το κάνει. Είτε θα στείλουμε τα παιδιά μα φαντάρου κάποια στιγμή και θα, έχουν το, το, θα είναι υποψήφοι ή θα πατήσουν τη σκανδάλια απέναντι από έναν άνθρωπο, αν το αναλάβει ο στρατό όπω ήταν εδώ στην Ελλάδα παλιά. Είτε θα έχουμε κάποιου επαγγελματίε του είδου, κάποιου δολοφόνου δηλαδή που θα κυκλοφορούν ανάμεσα μα. Αυτού του έχουμε ήδη. Αυτοί υπάρχουν. Α, πρόθυμοι τέτοιοι υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πρόθυμοι, δεν είναι ήδη δολοφόνοι. Τότε θα είναι ένα δολοφόνο που θα υπάρχει ήδη και θα κυκλοφορεί ανάμεσά μα και όχι μόνο θα είναι Θα του λέμε και μπράβο και μπράβο. Και την καλή δουλειά που έκανε. Λοιπόν, αυτά τα έσχη δείχνουν μια κοινωνία σε σαπίλα. Είναι μια κοινωνία που σαπίζει. Πάρτε το χαμπάρι, κάντε κάτι. Αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει άλλο έτσι. Ε, καλά, δεν είναι ζωή αυτό που ζουν οι συγκεκριμένοι έτσι κι αλλιώ. Τι να ζήσει, καλά. ζωή είναι αυτό, Σωστά. όταν είσαι έτσι. Σωστά. Τα έρματα παιδιά, εγώ σκέφτομαι, που αυτό είναι δέμε. στο σπίτι αυτών των γονιών ή που τα παίρνουν και μαζί έξω τα σπίτια αυτό. που φωνάζουν τον θάνατο. Πήραν, πήρανε έξω από το σπίτι παιδιά να κάνουν selfie, να κάνουν τι, να, να εκπαιδεύσει το παιδί του πόσο πολύ καλό δολοφονται. Φόνος μπορεί να γίνει εάν έχεις μέσα να, να, να, να δώσει πράγμα στο παιδί σου του το δίνεις απλόχερα Σκοτάδι έχει, σκοτάδι θα δώσει σκοτάδι. Μίσος έχει, μίσος θα δώσει Άντε ρε μπαγλαμά, περιμένω τόση ώρα Μπαγλαμάς, τζουράς Να σου πω κάτι, μπορεί να πω μια αλήθεια σήμερα λόγω της ημέρας Ε, δεν βαλιά. Λοιπόν, να ξέρετε εσεί όλοι ότι για του πολέμου μάλλον που ζείε οι ανθρωποντέει ο Μαξ, ο Έγιση και ο Λένιν. Γνωστό. Ε, το τελευταίο τόπο και ο Πούτι. Mm. Λοιπόν, στην Ελλάδα, α πούμε, ακόμα μα κυβερνήσαν μέχρι την τελευταία στιγμή οι κομιστέ σκέψου στα σχολεία, τι διαβάζουν τα παιδιά, Ελήτη, Εφέρη, Βίτσο, Κατζάκι και τα Ο Ελήτη και ο Η κομμουνιστική φράζει του Ελύτη και δεν γνωστέ. Έχει να πέρα στα βιβλία του και, του, του και το κόψατε τον άνθρωπο. Δεν σα ακούω, και το τηλέφωνο. Νομίζω τα είπαμε όταν να πούμε. Λοιπόν, οι ήταν για όλα. Α, yeah. αυτό θα κρατήσουμε. Τώρα μα από καλομίνα θα το πιστεύει. Λέει, γεγονό, καλομίνα, δεν πειράζει, θα το καταλάβω. Θα το καταλάβει. Καλο μήνα λοιπόν. Δεν εννοεί. Δεν το εννοεί. Δεν το ωρα τιμή κάτω. Τύ Τι ψέματα θα σου λέγεται. Να σου πω. Πώ το μπεισκό κόψω με αυτό το πούτι. Τι κιόλα έχει αυτή τη που του βάλαμε εμεί από εδώ. Χαμώ. Το γεμάσο, ναι, ναι, ναι! Και ρούβια λέει, και βράβο. <laughs> Τι ωραία. Εσύ φτιάχτη με έχετε κανένα ρούβλη. Εμεί πάλι δεν. Τίποτα εμείς... δεν και εμεί, τίποτα. Και εσεί τίποτα. Τερ... Δηλαδή, yeah. όσοι χρηματοδότηση πήραμε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 I jest powiedziałe, ekonomiczny focjot.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 Λοιπόν, θέλω να σου πω διάφορα άκουνα δεις. Πρώτον, μετά από δύο χρόνια διακοπής αναστολής λόγω πανδημίας, ξεκινάνε πάλι οι μπριγάδε στην Κούβα, οι αποστολέ εθελοντική εργασία, αλληλεγύη και γνωριμίας. Άμα κουμπλάκια εμεί ο πολιτικό σύλλογο Χωσέ Μαρτή, φτιάξαμε και ένα podcast τώρα θα ανεβάσουμε τη Δευτέρα Ξερα, στο στήλο, αστό. και θα στο και εσεί, να ο κόσμος. είναι, κόσμος που έχει πάει λέει, είναι πολύ Το δεύτερο είναι ότι ξεκίνησε για δεύτερη Να σου φίλω, να τα δει και στο Facebook. Καλό και χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό μα. Και στην κυβέρνηση ολόκληρη. Εντάξει, τον αρχηγό λέμε και. Στον εντάξει... αρχηγό, σωστό, αλλά η κυβέρνηση των fake news ε, ε, ε, μπορεί να γιορτάσει ολόκληρη. Χρόνια μα πολλά. Μπράβο, να σου πω κάτι. Πώ το έπαιγε ο Γιάννη, έρχεται το Πάσχα, πώ το λέει, πώ το λέει το. το... Να σα ενημερώσω Πάσχα. λοιπόν, πω έρχεται το Πάσχα. Σα ενημερώνω λοιπόν, ότι έρχεται το Πάσχα. Ωραία, το δίλημα είναι θα αγοράσουμε από το χασάπι το Biden ή από το χασάπι τον Μπούτιν. Εκεί είναι το μπέρδεμα. Κατάλαβε και οι δύο χασάπιδε είναι. Δεν νομίζω να πάμε σε χασάπι φέτο για φακές μα. Βλέπω το Πάσχα να σου βλύζουμε. Εκεί, απαντώ εγώ. Το μόνο κοντινό σε αρνή φέτος που έχουμε είναι κατηγίδια που κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί. Πολλά, πολλά γύρια. Και ψηφίζουν τον Κυριακό. Πήγαινε και σε ένα διάλειμμα τώρα, Με φάει το σι ώρα,